Στιχη 28-34. Εαμοιβέ εκείνων οι οποίοι θα αφήσουν τα πάντα δια των Χριστών. 28. Είπε ο Πέτρος εξ αφορμή τη του Ιησού προς τον Πλούσιον: Κύριε, ειδού εμεί έχουμε αφήσει όλα και σε ακολουθήσαμεν. 29. Ο δε κυριος είπε προς αυτού: Εν πάση αληθεία σα βεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανεί ο οποίο αφήκε σπίτι, ή γονεί, ή αδελφού, ή γυναίκα, ή παιδιά δια τη του Θεού. 30, και ο οποίο να μη λάβει πάλινο αμοιβήν πολλαπλά με ένα αγαθά ει των καιρών αυτών τη επιγίου ζωή, αλλά και ζωή νεώνιον στον των αιώνα που με να έλθει. 31. Αφού δεν πήρεν ιδιαίτερο στου 12 αποστόλου, του είπε: Ιδού, αναβαίνουμεν στα Ιεροσόλυμα και θα πληρωθούν τελείω κατά του ιού του ανθρώπου όλα όσα είναι από το πνεύμα το άγιον γραμμένα διαμέσου των προφητών. 32 διότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί από τους αρχιερείς και άρχοντας των Ιουδαίων ή τους εθνικούς, των πιλάτων δηλαδή και τους στρατιώτας της Ιδωρολατρικής Ρώμης, και θα εμπεχθεί και θα ευριστεί και θα εμπτυστεί. 33. Και αφού τον μαστιγώσουν θα τον φωνεύσουν και κατά την τρίτη ημέρα από του θανάτου του θα αναστηθεί. 34. Αυτοί όμω δεν εκατάλαβαν τίποτε από αυτά που τους προείπαινε ο διδάσκαλός των, και η έννοια του λόγου αυτού έμενε κρυμμένη από αυτούς και δεν ήξευραν την σημασία είχαν τα λεγόμενα, διότι δεν εφαντάζοντο πως ήταν δυνατόν να σταυρωθεί ο Μεσσίας, για τον οποίο υπήρχε γενικός υπεποίθησης ότι δεν θα πέθνεις και ποτέ.